και όλο ένα γλέντι Κι οι τον εγνώριζαν για τον σωστόν αφέντη Οπότε ένα σύζυγος τα πάντα επιτρέπει Όταν σφαλά τα μάτια του και κάνει πως δεν βλέπει Οπότε με τον εραστήν συζύει ένα ένας φίλος Μαραίνεται ο γρήγορα του εραστού ο ζήλος Διότι έρο εύκολο και άνευ δυσκολία Δεν έχει γόητρα ποσός, δεν έχει ποικιλίας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 και λίγο τα βαντούρι. Ο Δόν Ζουάν ενόμιζε εμπρός του πως κοιτάζει έναν υπότιτλο σύζυγον και άγριον πολύ και άρχισε διάφορα σπαθιά να δοκιμάζει και ποτέ πότε επήγαινε και στη σκοποβολή. Περνά μια νύχτα τίποτε, δεν φαίνεται κανεί. Περνά και άλλη τίποτε, τα ίδια και τα ίδια, μα και η τρίτη πέρασε και ουδίχως καν φωνή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 Διότι την κυρίαν τη καθόλου εμιμήτω και πάντοτε ευπροσίγουρο στους καβαλιέρου ήτο Αλλά ενώ τηγάνιζεν η Μάρο ένα βράδυ, για το τραπέζι της κυράς σηκώτια με το λάδι, και όπισθεν τη ύπταντο του Δον Ζουάν υπόθη, ιδού οικούστη πάτημα βαρύ του πυροσβέστου και η Μαριό τα έχασε, και ευθύ απελιθώθη, ώσπου να επλήγει έξαφνα.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 και άρχισαν τρεχάματα οι δημοσιογράφοι Κι με τα αυτού ελάμβαναν σπουδαίας Για να μάθουν τα σοφάς του Δόν Ζουάν Ιδέας Περί των έξω σχέσεων των διπλωματικών Περί και ναυτικού και οικονομικών Ο Δόν Ζουάν Ή δύνατο το πάν' να κατορθώνει Τελώνας και χρηματιστάς και κλέπτας να αθώνει Να δίδει τίτλους και σταυρού εις αφανείς ανθρώπου. Παπάδε να χειροτονεί